Πολύ σπανίος. Είναι ένας γέροντας, εξυντλημένος και κυρτός, σακατεμένος από τα χρόνια και από καταχρήσει, σιγά βαδίζοντας, διαβαίνει το σοκάκι. Κι όμως, σαν μπει στο σπίτι του να κρύψει τα χάλια και τα γυρατιά του, μελετά το μερτικό που έχει ακόμη αυτός στα νιάτα. Έφηβοι τώρα τους δικούς του στίχους, λένε. Στα μάτια των τα ζωηρά περνούν οι οπτασίες του. Το υγιές, μυαλό τον, η μυαλό των, οι εύγραμοι, σφιχτοδεμένοι σάρκα των, με την δική του έκφανση του ωραίου συγκινούνται. Του μαγαζιού Τα αντίληξε προσεκτικά με τάξη, σε πράσινο πολύτιμο μετάξι, από Ρουμπίνια ρόδα, από μαργαριταριά κρίνι, από αμεθύστους μενεξέδες. Ως αυτός τα κρίνι, τα θέλησε, τα βλέπει ωραία, όχι όπως την φύση τα ίδεν ή τα σπούδασε. Μες το ταμείον θα τα φύση, Δείγμα τη τολμηρής δουλειάς του και ικανής. Στο μαγαζί, σαν μπει αγοραστή κανεί, βγάζει από τι θήκες άλλα και πουλί, περίφημα στολίδια, βραχιόλια, αλυσίδε, περιδέρεα και δαχτυλίδια. Θάλασσα του πρωιού. Εδώ ασταθώ και α δω κι εγώ την φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού και ανέφερου ουρανού, λαμπρά μαυριά και κίτρινη όχθη, όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. Εδώ ασταθώ σταθώ και α γελασθώ πω βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρωτοστάθηκα. Και όχι και εδώ τι φαντασίε μου, τι αναμνήσει μου, τα ενδάλματα τη ειδονή σου.